Σοκολατάκι. Σοκολατάκι. Αυτό που έχει γίνει στον ενάμιση χρόνο, ο οποιοσδήποτε παγκοσμίως καλόπιστος άνθρωπος λέει ότι είναι μοναδικό. Ορίστε, τα λέει τώρα Δεν έχουμε καλό πίστος, αυτό είναι το δεν πρόβλημα Δεν υπάρχουν καλό σε αυτό τον τόπο Αφού ακούσαμε τι δύο εκδοχέ Αν διακρίνετε τη διαφορά Στη λέξη σοκολατάκι Το mm. παχύ σίγμα και το κανονικό σίγμα Που ούτε το κανονικό δεν είναι κανονικό Που και το κανονικό δεν είναι κανονικό Αλλά το σαν το παχύ δεν είναι Δεν, δεν το ευχαριστιέσαι το σοκολατάκι Αν δεν έχει σου Τα βάλαμε δίπλα δίπλα για να κάνετε τη σύγκριση Και τα είπε στην συνέντευξη που έδωσε στον Τάκη Χατζή χθε. Είπε αυτό το πράγμα ότι οι καλόπιστοι βλέπουν ότι 1,5 χρόνο τώρα που έχουμε στην Πρωθυπουργία και στο τιμόνι το σωτήρα όλων ημών Κυριακό τον δεύτερο Μητσοτάκι. Κυριακό Μητσοτάκι τον δεύτερο, μάλλον. Τον Νταβί, το βήτα. Και Κυριακό δεύτερο είναι έτσι κι αλλιώ. Είναι κακόπιστοι. Αυτό. Σκορσίται αναγνωρίζουν το, το καλό. Μην βάλω τα βουντού και τα μάτια τώρα που του έχουν ρίξει. Θε να ακούσουμε έναν κακόπιστο. Έχουμε κακόπιστο; Ναι, είναι ο κύριος Καπραβέλος, Νίκος Καπραβέλος, Διευθυντής ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκη. Να σας πω τι βιώνω από το νοσηλευτικό προσωπικό. Που, που κλαίει, που δεν μπορεί να μπει, που, που του λέω ε, ξανα, πρέπει να ξαναντηθεί, να μπει μέσα γιατί κινδυνεύει ο ασθενή, διότι δεν έχω πολύ προσωπικό. Τη φυσιοθεραπεύτρια, η οποία έχω και γκρίνια, φυσιοθεραπεύτρια η οποία πρέπει να είναι δίπλα στον ασθενή, είναι ελάχιστε οι φυσιοθεραπεύτριε, και αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο που μα μοιάζει να έχουμε και εγκρίνια. Δεν είναι η πολιτεία. Εύκολα χειροκροτή, Εύκολα χειροκροτεί τον ήρωα. Αλλά όταν είναι όμω να πάρει κάποια μέτρα υπέρ των εργαζομένων αυτών. Διστάζει mm. ακόμη και σήμερα συζητάμε για ανθυγινό επίδομα, αν είναι δυνατόν. Mm -hmm. Επίση, συζητάμε για προκηρύξει θέσεων. Αυτό που έχει γίνει στον 1,5 χρόνο, οποιοδήποτε παγκοσμίω καλόπιστο άνθρωπο λέει ότι είναι μοναδικό. Ο κ. Καπραβέλο εδώ δεν είναι καλόπιστο. Αυτοί οι γιατροί μα χαλάνε τη μαγειά. Νομίζω και εγώ. Αυτοί αυτοί οι ten, αυτοί. Και κακώ του χειροκροτήσαμε τον το Μάιο πίσω okay. αντού. Όταν τους χειροκροτήσαμε. Πίσω τα χειροκροτήματα τότε, και τότε ήμασταν στην Καραϊδική. Την πρώτη. Κακός. Όριστε, είναι κακόπιστη. ενώ όλοι καλόπιστη σε όλο τον πλανήτη και εδώ σε αυτή τη χώρα. <σχελίδι> Παίρνουν του υπουργού τηλέφωνα και του λένε μπράβο, είστε πρώτοι. Α, το, άλλ, άλλη άλλη πρωτιά έχουμε πλέον. Έχουμε μόνο πρωτιέ. Πλέον έχουμε άλλου είδου πρωτιά, είναι μια θλιβερή πρωτιά. Πανηγύρια στι Πάρνηθε του Άδωνη, από εδώ από εκεί στον αέρα. ναι. Εντάξει, αφού Τα βιβλία του πλεύρη, τα πάντα. Αφού τα πάμε. Τα βιβλία του πλεύρη δεν πετάγονται. Στον αέρα, λέω. Α, στον α... Ναι, εντάξει. Από χαρά, ρε, Ήταν ένα κακόπιστο, ο κύριο Καραβέλο. Θα ακούσουμε τώρα καμιά δεκαριά κακόπιστου. Πάλι γιατροί, νοσηλευτέ. Το μίζερο κομμάτι της α... κοινωνία. Ναι, αυτά ας που ας ακούμε τι τελευταίε 15 μέρε που δεν βλέπουν ότι πάνε όλα τόσο καλά, ειδικά στον τομέα τη υγεία, στον τομέα των νοσοκομείων, της, του εξοπλισμού, τη επάνδρωση κτλ. Και είναι κακόπιστη και μίζεροι. Εμείς δίνουμε τον αγώνα. Από ό,τι φαίνεται ο αγώνας και δυστυχώς λυπάμαι να το πω τι είναι να γίνει άνυσος. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν έχει τέλος, δεν, δεν σταματάει. Αυτή τη στιγμή άλλοι δύο ασθενεί βρίσκονται στο χώρο του χειρουργείου διασωληνωμένοι και ψάχνουμε εναγωνίως κρεβάτια. Έπρεπε να ήμασταν προετοιμασμένοι και όχι μέσα σε μία... Μέσα σε ένα εξάρο να χτίσουμε ένα νέο τμήμα το οποίο δεν έχει το στοιχειώδη, δεν υπάρχει οξυγόνο. Δεν έχουμε ποδονάρια και φοράμε, αναγκαζόμαστε πολλέ φορέ να φοράμε μαύρε σακούλε σκουπιδιών για ποδονάρια. Δεν μας άρε τα λόγια μα. Δεν έχουμε κλίνε συντατικέ. Κάθε μέρα μεταφέρουμε και ασθενεί θετικού με COVID εξαιτία τη πληρότητα σε άλλα νοσοκομεία. Παρακαλάμε να πάρουμε νοσηλευτικό και σήμερα έχουμε λιγότερο από τον Ιανουάριο. Δυστυχώ χάσαμε. Μια χρόνια συναδέλφουσα, μαζί, μαζί μεγαλώσαμε εδώ πέρα μέσα. Είναι κρίμα να χάνονται έτσι άδικα οι άνθρωποι. Έχει χαθεί η μπάλα μέσα στο νοσοκομείο, δεν ξέρουν πού να πρωτοπάνουν τα παιδιά. Κρεβάτι ανοίγουν, αλλά εργαζόμενοι δεν υπάρχουν τα στελεχώσουν. Και γίνονται ελάστικο οι λίγοι που μείνανε. Γίνανε ελάστικο να, να γυρνάνε από κρεβάτι σε κρεβάτι. Με τα ψέματα δεν μπορεί να σταθεί όχι το νοσοκομείο μα, όλο το δημόσιο σύστημα Δυστυχώ σε μήνε δεν έγινε κάτι ουσιαστικό. Δεν έγινε σχεδόν ούτε μια πρόθληψη. Και δυστυχώς η κυβεϊπολιτεία αυτό που προσπαθεί είναι να κλονοποιήσει τους γιατρούς. Και οι συνάδελφοι στα τμήματα να βλέπουν να αγωνίζονται να κρατήσουν στη ζωή έναν άνθρωπο και να μην μπορούν να το στείλουν στη μονάδα εντατικής ως όφυλλα. Επομένως αυτό σημαίνει αύξηση της θνητότητας. Δηλαδή χάσαμε περισσότερες ζωές. Αυτό που έχει γίνει στον 1,5 χρόνο, Ο οποιοσδήποτε παγκοσμίω καλόπιστος άνθρωπος λέει ότι είναι μοναδικό. Δεν είναι μόνο κακόπιστη αυτή που ακούσαμε τώρα εδώ οι φωνές για δεν είναι και αχάριστη. Τίποτα δεν έκτιμουν. Ε, έχουν δουλειά. Ε, θα θέλουν, θέλουν, θέλουν, θέλουν, θέλει να έχει λίπο δονάρια για να μπαίνει στην εντατική. Βάλε τη σακούλα και τη μαύρη του σκουπιδιών Καλή σεζόν για αυτούς από το Μάιο Πάει πάρα πολύ πάει. καλά Σαν αντίθεση με, με τους καλλιτέχνες <laughs> με τους καλλιτέχνες <laughs> ναι, ναι. Με τα εποχικά ήδη Ανοίγουν μεθαύρο Τώρα ανοίγουν λαμπάκια Θα είχαμε ψωνίσει από τον Νοέμβρη Και τι θα κάνεις θα σου κεγόντουσαν τα λαμπάκια Θα Ένα θα, έκανε, τώρα. θα Ναι, θα, θα σου κι εγώ Ναι, ενώ τώρα μειώνεται ο χρόνο που θα καούν τα λεφτά. Θα αγόραζα τα δεύτερα, έτσι κινητή αγορά. Halloween. Με λαμπάκια. Με λαμπάκια. Δεν ανάβουμε τα με λαμπάκια. <laughs> λοιπόν, αυτά με την τώρα Μπακογιάννη που τα βλέπει όλα πολύ ωραία και πάνε τα πράγματα πολύ καλά. Και μόνο οι κακόπιστοι. Αυτό το πράγμα που έχει αυτή η κυβέρνηση, ότι όποιο κάνει την ελάχιστη κριτική, τοποθετείται απευθεία απέναντι και ότι έχει κάποιο δόλο για να πει κάποιο κάτι. Είτε είναι γιατρό, νοσηλευτή, πολίτη, δημοσιογράφο. Όχι και πολλοί δημοσιογράφοι γιατί όπως ξέρουμε δεν γίνεται αισμός. κριτική ε, ε, γιατί... Δεν κριτική, ένα χάιδεμα που το περιμένει το βράδυ, μια γλώσσα πάνω κάτω. μου λέγεται... Είπα, γλώσσα, ναι. Όχι χάιδεμα ναι. <laughs> ε, Αυτό Η... Τώρα θα πάμε στο Πώς στην θα δώρα, πάμε στην Θα δώρα. παραμείνουμε στην Τώρα Γιατί έβγαλε πολλέ ειδήσει χτες με αυτά που είπε Θυμάσαι που ανοίξαμε τον τουρισμό Και πήγαν όλα πολύ καλά Πάρα πολύ Και μπήκανε τέσσερα εκατομμύρια δύο... 4, 4 εκατομμύρια μπήκανε πολύ καλά Και είχε ελεγχθεί άνθρωποι. το 10% Και δύο εκατομμύρια... μέσα στη χώρα Σε χρηματα. Τρει ή μισή Δεν cm, ήταν, Είμαι σίγουρο, κάπου εκεί. Ε, και από αυτού που μπήκαν από τα εκατομμύρια, το 10% μόνο έκανε έλεγχο. Τεστ. Θυμάστε. Και είχε ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση να γίνεται έλεγχο. Αλλά, αλλά μετά είχε, το πήρε πίσω. είχε προτείνει ένα πολύ ωραίο πακέτο να γίνεται 72 ώρε πριν από τη χώρα του. Να έρχονται εδώ να κάνουν στο αεροδρόμιο έλεγχο και τέσσερι μέρε μετά να κάνουν και στο ξενοδοχείο έλεγχο. Πολύ καλό θα ήταν αυτό. Σωστό. Το πήρε πίσω. Δεν έγινε. Το ε, γι' αυτό ακριβώ. Δεν ξέρω. συμφώνησαν κάποιε εταιρείε, κάποιε άλλε χώρε και δεν έγιναν. Τι να κάνουν. Γιατί εταιρείες. θα χάλαγε ο τουρισμό, θα, πώ το λένε, η πλατεία μάλλον τη τουΗ και πάει λέγοντα. Όχι μόνο δεν συμφώνησαν, επέβαλαν και του δικού του όρου και τα αποτελέσματα τα ζούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η Ελλάδα πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, Πρότεινε να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή όπου να αποδεικνύει ένα ναι. τεστ. Για να μπει στο αεροπλάνο και δεν το οι Και γιατί ανοίξαμε τα σύνορα. Και δεν το οι άλλες ε, τότε ευρωπαϊκές χώρες. Ανοίξαμε τα Διότι αν δεν τη καταστροφή θα είμαστε σήμερα. Βάλαμε δύο φορέ αυτό που λέει και δεν το δέχθηκαν οι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Οι εταιρείε δεν το δέχτηκαν Και οι ευρωπαϊκέ χώρε εκφράζουν και, και, ε... συμφέροντα και έτσι λοιπόν, όλα αυτά που περνάμε σε ένα μεγάλο βαθμό στις Τι είπε στο τέλος? Θα σε μια μεγάλη καταστροφή αν δεν είχαμε ανήξει. Ναι, ναι. Σε, αντίθεση με... σε αντίθεση με αυτό που ζούμε τώρα. Ναι. Και να ζυγίσει κάποιο κάποια στιγμή τα έσοδα που εισπράξαμε από αυτόν τον τουρισμό με τα ε, έσοδα που χάνονται από κλειστέ εταιρείε, από τι καταστροφέ εταιριών γιατί κάποιε δεν θα αντέξουν ποτέ. Και τι συμφέρει τελικά. Και τελικά τι θα σύμφερε και θα είχαμε και κερδισμένε ανθρώπινε ζωέ. Δεν θα μπορούσε όμω να πάει οι 120 εκατομμύρια κύρου πώ θα γινότανε. Θα βρίσκαμε τρόπο, λε. Τώρα έρχεται ένα πάνελμα. Εκεί θα βρίσκαμε όπως και να πήγαιναν γιατί δεν θέλουμε μονοπόλια της Ολυμπιακής που ήταν παλιά και Όχι, ήταν ένα βέβαια. μονοπόλιο... Και φεύγανε τα λεφτά από τον κρατικό κορβανά και πήγαινα στην Ολυμπιακή. Ναι, αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε ένα μονοπόλιο που θα αγοράσει την Ολυμπιακή. Δεν θα λέγεται Ολυμπιακή, θα έχει άλλο αφημί για τον κουμπάρο τη το βασιλάκι Τώρα είπε τίποτα. Δεν ξέρω αν τη ρώτησε, δεν την έβαλε τη συνέντευξη. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι κουμπαριέ το θέμα και εσύ η μαμά με τι κουμπαριέ το κολλήσει όλοι. Λε και αν δεν ήταν κουμπάρι, η όποια εξυπηρέτηση γίνεται είναι λόγω κουμπαριά. Όχι. Συμφέροντα Α. είναι. Καπιταλισμό λέγεται. Το πολιτικό προσωπικό σκύβει μπροστά στα οικονομικά συμφέροντα Όχι απλά βλέπω Με, Οι κουμπαριές κυβερνάνε Ναι καλά Οι κουμπαριές δεν υπήρχαν και οι κουμπαράδες κυβερνάνε oh, Ωραίο Από Αλλά εντάξει, είναι εντάξει. πολιτικοποιημένο Για πέμπτης δεν είναι κακό Όχι ήταν καλό nah. Ήταν πολιτικό γι' αυτό Κι εγώ το φοβήθηκα λέω, δα, δα, δα, δα, Ήταν λίγο να όριο ναι, ναι, ναι, ναι δες, όντως, ας, αλλά... Μια που είμαστε στον καπιταλισμό έχει και τα καλά το καπιταλισμός, αλλά και αρνητικά. Έχει αρνητικά. Ναι, ρε παιδί μου, ότι βρίσκουν αφαιρμή κάκου. Τώρα να δει. Κάποιοι βρίσκουν αφορμή και μεταλλαχθούν. Και μετά κα... το ξεχνάει το τον άλλον. Και έρχεται ο Υπουργό Ουάδωνη και βάζει τα πράγματα στη θέση του. Πάντω να θυμούνται Εσείς... όλοι, να όλοι, δεν είναι εποχή για να βγάζει κέρδη. Ναι, Η πανδημία καλά, δεν είναι πριν ανευκαιρία κερδοσκοπία. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τα κέρδη. Μου αρέσει ο καπιταλισμός και η ελεύθερη αγορά και τα κέρδη. Όμως τώρα έχουμε μια ανάγκη, μια έκτακτη ανάγκη. Είναι σαν να μας σε πόλεμο. Όποιος βλέπει τον πόλεμο ως ευκαιρία για κέρδος είναι σαν τους μαυραγορείτες. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας τώρα. Τώρα η δουλειά μας να βοηθήμε τον ελληνικό λαό να περάσει απέναντι. Αυτή πρέπει να είναι η αγωνία μας. Όχι αν θα βγάλουμε κέρδους. Μα πάντα ο καπιταλισμό έχει μαυραγωγορείτε. Τι λέει. Για δέκα μέρε να μην είναι μαυραγωρείτε. Α, είναι. για δέκα μέρε. Για ένα μήνα ξέρω εγώ. Μετά μπορείτε άνετα. Πριν και μετά κανονικά κερδοσκοπήσετε. Σκέφτεται ότι το ακροατήριό του και οι ψηφοφόροι του είναι μεταβόρ. Όταν ακούνε αυτά που λέει. Δεν <χω> νομίζω. Δεν Γιατί ξέρω. Είναι η πολιτική πρόγονη των μαυραγωρητών. Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Ε, η, α, πολιτική απόγονη. Απόγονη. Εντούτοι εδώ είναι οι πολιτικοί Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Απλά ο καπιταλισμό αυτό έχει το κέρδο. Και θα βγει το κέρδο, δεν πάνε να πεθάνουν 10. Άμα είναι να κερδίσω εγώ ω επιχειρηματία του κλάδου, θα κερδίσω. Και θέλω να κερδίσω κι άλλο. Και δεν μου φτάνουν τα 10, θέλω και τα 100. Επίση, η επιτυχία του καπιταλισμού είναι να ανοίγει νέε αγορέ συνεχώ. Να, μια Συνεχώς. αγορά. Συναισθητικά, να... μάσκε τώρα. Ναι, να καταναλώνει, Άλλα, δε... να, να τρώει τα προηγούμενα για να φτιάξει τα καινούργια. Και ο ένα τρώει τον άλλον. Ναι. Αυτό είναι ο καπιταλισμό που ε, δεν τον θέλει εδώ να κερδίσει. Εν μα κοροϊδεύει μούτρα για Όχι, να καταλήξουμε, εγώ, λέω δεν έχω κάποιος στοιχεία. κακόπιστος, Α, μπράβο, δεν λέω ρε. ένας καλόπιστος ή γιατροί που ακούσαμε εσύ, εγώ είμαι καλόπιστος, με αυτή την καλόπιστος. κυβέρνηση είμαι καλόπιστος μπράβο. δέχομαι ότι λέει, μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά πραγματικά, έτσι όπως τα σκέφτονται και έτσι όπως τα στείνουν mm -hmm. και προσπαθούν να τα περάσουν Είπε λοιπόν πριν για τους μαυρογονίτες, τους πρόγονους, τους απόγονου κτλ. Η μέρα έχει και πέτειο σήμερα Δεκεμβριανά Δεκεμβριάτικα έχουμε Δεκεμβριανά Είδες, hey, ένα θέλω, παράξενο 3 ε, σε, Δεκέμβρη του 1900 βλέπω τον Πάιντεν που, κουνά, που κουνάει μια μάσκα Ναι, δεν που, στην Αμερική έχει πάρει μια μάσκα από αυτές τις φορές, και την κουνάει και καλά σε με τον, Α, με τον, τον άλλον, που έλεγε Μη μάσκα και όλα τα λοιπόν, 3, σεπτε... 3, Δεκέμβρη. 3, Δεκέμβρη του 1944 Ε, έγινε μια συγκέντρωση στην πλατεία συντάγματο. Τι έχει ζήσει και αυτό το σύνταγμα Αυτή έχει δει αυτή η πλατεία. πλατεία Τα τσιμέντα αυτά, τα μάρμαρα Τα μάρμαρα που έχουν αλλάχτεί χιλίες φορές Βέβαια το ο λάθος ξεκίνησε τρει μέρε νωρίτερα Γιατί την 1η Δεκέμβρη του 1944 Ο στρατηγό Σκόμπι mm -hmm. Να πω εδώ ότι με ένα τεράστιο λάθος Του Κουκουέ τότε, του ΕΑΜ και όλων Ήταν ότι αναγνώρισε το Σκόμπι ως αρχιστράτηγο, όλων των ενόπλων δυνάμεων που υπήρχε στην Ελλάδα με τη συμφωνία γκαζέρτας και τα λοιπά και τα λοιπά και λιβάνου και επειδή ήταν αρχιστράτηγος έκανε αυτό που ξέρει να κάνει ο αρχιστράτηγος των Ιμπεριαλιστών τότε Βρετανών βγάζει μια ανακοίνωση διαταγή λάθος διαταγή και καλεί να αποστρατευτεί 10 Δεκέμβρη ο Α, oh. όχι οι ΟΕΔΕΣ όχι ο Ταξιαρχία όχι ο Ιερός Λόχος, Και όχι οι στρατιωτικοί σχηματισμοί τη Μέση Ανατολή. η δική του δηλαδή. Εντάξει. Καλούσε να προστατευτεί ένα μόνο σχηματισμό από αυτού που υπήρχαν στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, που ήταν ο Ελλά, που ήταν η κυρίαρχη δύναμη βέβαια. Γι' αυτό και ζήτησαν να προστατευτεί. Ναι, για, υπουργή... να για να μην έχει τον έλεγχο ο Ελλά. Για να μην έχει τον έλεγχο ο αλλά κρατήσαν όλοι οι άλλοι τα όπλα. Και βγάζει αυτή τη διαταγή, γίνεται ένα υπουργικό συμβούλιο, αποχωρούν οι υπουργοί του ΕΑΜ γιατί το ΕΑΜ είχε υπουργού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Μπράβο. Του πρώτου. Τότε που συνεργαζότανε. Τις ΛΑΟΥ. Λα... Ο Τσίπρας <laughs> το πήραξε το κουκουέ. <laughs> έχεις δίκιο σε αυτό. Όποτε έχει συνεργαστεί είναι ένα θέμα λοιπόν. Αλλά έχουν βγει τα συμπεράσματα πια και έχουμε τελειώσει με αυτά <laughs> συμπερδέψει. <laughs> και μπορούμε πια να αντιμετωπίζουμε πολύ ψύχρεμα αυτές τις πλευρές της ιστορίας. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Από τα πιο χρήσιμα πράγματα που έχει ω εφόδιο η κάθε νέα γενιά. Έτσι λοιπόν έγινε μια συγκέντρωση, καλεί το ΕΑΜ τότε να γίνει συγκέντρωση αφού ζητούσαν αφοπλιστεί μόνο ο Ελλάς και έγινε η πρώτη συγκέντρωση σήμερα, σαν σήμερα, σαν σήμερα. στην πλατεία συντάγματος. Από τι σωθήκαμε τότε. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ιδιαίτερα για τα Δεκεμβριανά Όπου να ξέρουμε ότι χρωστούμε τη μάχη της δημοκρατίας μας και τη σωτηρία της δημοκρατίας μας στην ελληνική αστυνομία, στην ελληνική χωροφυλακή, η οποία κράτησε την Αθήνα για να μην πέσει στα χέρια των κομμουνιστών, αλλιώς θα ήταν άλλη τροπή της ιστορίας, αλλιώς η Ελλάδα είχε γίνει κομμουνιστικό κράτος, πράγμα που σημαίνει ότι θα είχαν πάρει οι Σλάβοι τη Μακεδονία, οι βούλγαροι, τη Φράκη και θα είχαμε από την την Ήπειρο, Και θα είχαν ακολουθήσει τη μοίρα της Μολδαβίας, Ρουμανίας, Αλβανίας Αυτή θα ήταν η ιστορία της Ελλάδος των μεταπολεμικών χρόνων Από το 44 και από το γλυκό Χαράμα. Φώσ το να με σύμβουλο ένα βρέταν. Ποτίζουν ένατόστενό! Με σύμβουλο ένα βρέταν! Ποτίζουν ένατόστε! Με σύμβουλο ένα βρέθανό! Εάν δεν υπήρχε το αιάν, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Ορίστε Να. Λέει εδώ. <laughs> Ότι έλεγε ο Άδωνης το λέει και η κυρία, Δεν Τι ο η, κυρία αυτή... η κυρία αγοράζει από τον Άδωνη μήπως Η είναι κυρία ο Άδωνης... φοράει έναν γυλαίκο Και κρατάει τα βιβλία τα πολλά Είναι ο Άδωνης με άλλη φωνή Α, Αυτή η κυρία θα μπορούσε. Η ναι, φιλική ναι, εκδοχή. Παίρνει τηλέφωνα ο άλλος το εαυτός Η οργάνωση ΧΗ τότε δεν. Ε, που λέμε, δεν διαλύθηκε. Ενώ στην Αθήνα, σύμφωνα με βρετανικέ καταγραφέ, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 3.500 χωροφύλακε που κατηγορούν για συνεργασία με του κατακτητές. Άκου τώρα να δει. Πώ έγινε. 3.500 αστυνομικοί. Οι χωροφύλακε, με του άντρε. Ήταν και ο Έβερτ τότε. Ο Άγγελο Έβερτ ήταν διοικητή τη αστυνομία. Ναι, τη αντίδημαρχή. Τη αντίδημαρχή του Μπακογιάννη. Που τον είχαν διατηρήσει εκεί ενδεικτικό. Ποι, ποιου δεν αφόπλησε ο Σκόμπι και ποιου δεν θέλανε να αφοπλίσουν, παρά μόνο τον, τον Ελλάδα. Με λίγα λόγια, μην αγχώνεται ο Άδωνη ότι θα είχαν πάρει οι Βούλγαροι τη Θράκη οι Αλβανοί την Ήπειρο κτλ. Άμα, άμα ήταν το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ θα υπερασπιζόταν την πατρίδα. αυτή συνεργαζόντουσαν με του κατακτητέ. Μα την πήρε τη χώρα ολόκληρη. Ή φεύγαν Ή λακούσαν ή συνεργαζόντουσαν με του κατακτητέ. Δεν, δεν πολέμησαν ποτέ την πέδη τη Και την πήρε. Η Αγγλία τότε, Α, ολόκληρη τη χώρα, όχι κομμάτι της, και η Αμερική μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε. Η πιο εξόφθαλμη περίπτωση ήταν οι 1300 ταγματασφαλίτες που βρίσκονταν υποπεριορισμό στο γουδί, αυτά έγιναν το 1944 να θυμίσουμε, για να δικαστούν, επειδή είχαν συνεργαστεί με τον κατακτητή. Και αυτού τους απελευθέρωσαν οι Άγγλοι, αυτά τα καθή τα καθάρματα, τους απελευθέρωσαν για να πάνε να πολεμήσουν τους αντάρτες. Αυτό έκανε η τότε κυβέρνηση, οι πρόγονοι των σημερινών μαυραγωρητών, οι νεοδοσύλλογοι σήμερα και οι δοσύλλογοι τότε. Αυτό κάνανε. Και θα ακούσουμε τώρα εδώ τον Νίκο Φαρμάκη, δεν είναι πια στη ζωή. Ήταν χίτη τότε. Είχε μιλήσει στην mm. εκπομπή του Κούλογλου σε κάποια φάση τη ζωή του. Μετά είπε τα βουλευτή τη ΕΡΕ, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όταν απελευθερωθήκαμε από τον κατακτητή. Βεβαίως. Και περιγράφει τι ακριβώ συνέβη σαν σήμερα το 1944 στο Σύνταγμα. Όταν έφτασα. Στο βασιλικό κήπο, α πούμε, επί τη πανεπιστημίου, χάλαγε ο κόσμο, ερχόντουσαν τότε. Θα έλεγα είχαν δέκα, yeah. Οπότε κατάλαβα ότι ερχόντουσαν από όλε τι πλευρέ: Πανεπιστημίου, Θερμού, Σταδίου. Εμεί είχαμε μια ταυτότητα από τον στρατιωτικό διοικητή που έλεγε Στρατιωτικό διοικητή Αθηνών, ο φέροντο παλαιό, μέρο τη γη. Και μπαίνω μέσα στον περίβολο των παλαιών αυτών. Έγιναν οι όλε οι εξεκτυπώσει. Και μου λέει να πάνω στο παράθυρο δεξιά, είναι ένα σκοροφύλλα κατακαθιστήτρα. Και δεν θα πυροβολήσετε μέχρι ότου αυτοί πατήσουν τον Άγνωστο. Όταν πατήσουν τον Άγνωστο, πήρε καταβουλήσει. Ο Όγκος ήταν ακόμα εκεί που είναι το King George. Πούμε. Θα πρέπει να ήταν ήρους 250.000 ανθρώπους. Και ανεβαίναν φωνές, φωτογραφίες, Roosevelt. Στάλιν ως επιτοπλίστων. Σημαίες Σοβιετικής Ενώσεως Αμερικής ως επιτοπλίστων. Όχι αγγλικές σημαίες, ούτε ελληνικές, ίσως να υπήρχαν ελάχιστα. Και ξαφνικά, εγώ κοίταγα, α, δεξιά μου ήταν η, η αστυνομική διεύθυνση. Και στον παλκόν ήταν ο Εβερτ με τρεις-τέσσερις άλλους αξιωματικούς. Αστυνομία Β, αστυφύλακες, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες. Αυτό ήταν η σύνθεση. Οι οποίοι άλλοι με έβαλαν στον πεδεδόμιο Κάτι βρέντκαν τα οποία είχαν άλλοι με τυχαίκια αραβίδε και άλλοι με στεν αυτόματα άρχισαν να βάλουν αντίον του πλήθου. Το πλήθο σταμάτησε και εκεί που χάλαγε ο κόσμο υπήρξε απόλυτο σιωπή. Έπασαν. μερικοί κάτω, δεν ήξερα εγώ το τι είναι, νεκρή τραυματίε κλπ. Αλλά μετά από δύο λεπτά θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κοπέλα που ήταν στο οπτικό μου πεδίο απέναντι και κρατούσε μια σημαία.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 Yo haber na another me simuló balance ganó canoña sernos no me simuló balance La dica tu stacelan, yo aderwóz don'a aderwó, me símbulo Amerykano. Jordel niña tamto funo, me símbulo Και θα το συνεχίσουμε το τραγούδι, απλά κάνουμε πάυσεις, έχουμε φτάσει στο 47. Είναι από τον εχθρό λαό, Ιάκωβος Καμπανέλης, που σαν χθε γεννήθηκε. Με την ιδιαίτερη φωνή της Τζένης Καρέζη. Βασίλης Παπακοσταντίνου, από θεατρικό του 1975, εχθρός λαός. Ε, ε, αυτή είναι η περιγραφή ε, του Νίκου Φαρμάκη για το πώς έγιναν όλα αυτά. Και πολλοί λένε, ευτυχώ που έγιναν τα Δεκεμβριανά, ξεκίνησαν σαν αύριο. Σήμερα ήταν αυτή η συγκέντρωση. 28 νεκροί, αν δεν κάνω λάθο. Την επομένη γίνεται ξανά συγκέντρωση. Στο κέντρο τη Αθήνα ξαναβαράνε πάλι στο ψαχνό. Εδώ από τη διοίκηση του ΧΙΤ φαρμάκη, φαίνεται ότι ξεκίνησαν ανέτεια. Ήταν απόφαση τη δημοκρατική τότε κυβέρνηση, Γεωργίου Παπανδρέου. Και πήρε καταβούληση επίσης, επίση. Με ό,τι νόημα τρέχει ψαχνό, από όπου να είναι. Από τα παράθυρα τη Βουλή, απέναντι εκεί που ένα γυάλινο κτίριο, ήταν το αρχηγείο τη αστυνομία που ήταν ο Έβερτ. Και έδωσε αυτό στο σήμα, κουνώντα ένα μαντίλι για να ξεχυθούνε, και από κάτω, όπω το περιέγραψε με τα όπλα που τα περιέγραψε η αστυνομική και οι τάγματα ασφαλίτε, όλο αυτό ο, ο εσμό των εθνικοφρόνων που βαρέσανε στο ψαχνό. Και την επόμενη μέρα είχε πάλι νεκρού, εκείνη που είχε, γίνει και, είχε μπει μπροστά το πανό, το περίφημο που ήταν τρει κοπέλε το κρατούσαν. Και έγραφε ότι ένα λαό βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο τη τυρανία, διαλέγει τι αλυσίδε ή τα όπλα. Αυτό έχει μείνει. Σαν σήμα κράτησαν 33 μέρες η μάχη των κράτησε των Δεκεμβριανών μέσα στο κέντρο της Αθήνας οι Άγγλοι από τη μία και οι δοσύλλογοι συνεργάτες Και οι πατριώτες από την άλλη Αντιστασιακοί Αυτοί που είχαν δώσει το αίμα του στη ζωή του για να φύγει ο κατακτητή. Ο ένα και όλοι βέβαια, οι κατακτητέ. Με την αυθεντική σημασία τη λέξη, όχι εντάξει. με αυτό που όχι ακούμε βέβαια. σήμερα, το παθιόντε, όποιο έχει μεγαλύτερη σημαία στον παλαιό. Αυτά είναι ξεκάθαρα. Αυτά τα βάζουν όλοι αυτοί. Και επειδή όλοι αυτοί λένε ότι ευτυχώ γλιτώσαμε τον κομμουνισμό, που δεν ξέραμε τι θα έχει γίνει και δεν γίναμε Ρουμανία, Μολδαβία, τι άλλο, έλεγε ο Άδεν. Όλα αυτά είναι υποθετικά. Υπάρχει, θα συγκρίνουμε την υπόθεση του τι θα είχε συμβεί στην Ελλάδα, αφελέ. Με την πράξη του τι συνέβη στην Ελλάδα. Ναι. Και φτιάξαν ένα κράτο με του μισού Έλληνε, με το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, που δεν έχει λύσει ούτε μέχρι σήμερα βασικά θέματα, υγεία, παιδεία. Άλυτα είναι. Υπό το ξ... φόβο του κομμουνισμού. Ξενιτιά, ξενιτιά, ξενιτιά έφυγαν ε, ο ανθό και τώρα και τότε, κυρίω δεκαετία του 60. Εδώ στην Τρούμπα οι γυναίκε ψάρευαν τον Αμερικάνικο στόλο, γιατί αυτό ήταν, αυτή ήταν η αξία του τότε συστήματος και επειδή μιλάνε για δημοκρατία επειδή ο κομμουνισμός δεν είναι δημοκρατία τα λένε όλα αυτοί, αυτά όλοι αυτοί που από το 49 και μετά μέχρι το 67 έκανε κουμάντο ένα πρέσβης και το βρομερό παλάτι μετά είχαμε χούντα και επίσης τα λένε όλα αυτά επειδή θέλουν δημοκρατία αυτοί που έχουν εκλέξει τρεις παπανδρέου δύο καραμαλίδες και δύο μητσοτάκηδες ούτε σε βασιλικό καθεστώ. Ευτυχώ που δεν Είχαμε που δεν είχαμε κομμουνισμό και που έπεσε ο Βασιλιά. Ναι, και που έπεσε ο Βασιλιά και δεν θα είχαμε ελευθερία. Ναι. Και πάνε και επιλέγουν το Μιτσοτάκι. Ένα-δύο. Επιλέγουν τον Καραμαλή και ακολουθεί και άλλο Καραμαλή. Και, και άλλος ακολουθεί Μητσοτάκης. και Μιτσοτάκι. Και Νίκο Παπανδρέου. Και άλλο Παπανδρέου. Ευτυχώ που είχαμε δημοκρατία. χαλάλι μπράβο, δεν γίναμε Μολδαβία. Και δεν ήταν και μία οικογένεια, ήταν τρει οικογένειε. Ναι. Δρόμοθε και δοσύλλογοι. Πολύ καλό το και αγωνιστέ στον τύπο και στι Τα χάουσε λίμνη, κόνησε και να I Partenon, tyś z ELADOS. Δεν έχουν ανάγκια από ήρωες, θελοχίτες, σκυλιά λισασμένα που να γαυγίζουν. Στέχνουνε την τάξη τους, μέχρι να μετάξει πλούσιότερος και ο φτωχός φτωχότερος η αγροτιά κι εργατιά τον δρόμο παίρνουν του βοριά για πρόκοπη στην ξένη πιά. dia dia ton dopon αυτοκινή εξωτερικών μεταδόσεων της ΕΕΝΕΡΤ. Σας ομιλούμε από το χώρο της τελετής. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη μεγάλη στιγμή, ο εκπρόσωπος των Ευρωπαίων εργολάβων απευθύνει θερμό χαιρετισμό στους αυτόχτονες χιθαγενείς, ενώ ο Έλληνας συνάδελφός του μεταφράζει. ΕΕΛΙΔΙΔΙΔΙΔΙΔΙΣ ΕΕΛΙΝΕΣ ΕΕΛ Euitisis menes poito hycopedosis apoteleitima discoinoditosmas. I na polu wczesnego zmarszcz po drugim prawym marsz apoteleitima, to się kręciło z dachów. Tadika mas, dika mas. Ktadika sas, dica mas. Tamasha, kadaśamasha to. Επειδή πέθανε ο Βαλερή Ζηκάρντε ο Χάρη Κλίν τότε είχε, είχε έρθει ο Ζηκάρντε στην Ελλάδα και ναι. για την υπογραφή. Γενικώ ήταν πολύ φίλο του Καραμαλίδη, τη Ελλάδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχε δώσει και τα αεροπλάνα. Απλώ φίλοι μα αυτοί. Ναι, ναι, ναι. Και πάντα κερδισμένοι είμαστε εμεί. Πάντα. Και το κάνουν από την καλύτερη του την καρδιά, οι Ευρωπαίοι ναι, και τώρα. Δεν μα ακούγονται τίποτα εξοπλιστικά ούτε τίποτα... Όχι. Και μετά έβγαλε ο Χάρη Κλίν σε έναν από του δίσκου έβγαλε αυτό το απόσπασμα. Που μετέφραζε ο Καρμαλή στον ήχο μεταφραστή τεστέ. τα όσα έλεγε στα γαλλικά αλλά ελληνικά. Γιατί είχε μιλήσει και λίγο ελληνικά, ελληνικά. αυτό που κάνουν η ηγέτε όταν έρχονται. Mm. Όταν ο Χάρη Κλίν είχε κέφια πραγματικά και τα έβλεπε από την ωραία γωνία τα πράγματα. που εξασφάλιζε και επιτυχία σε αυτά που έκανε. Όταν αλλάζει γωνία. Τα περισσότερα από ό,τι πορεία ναι, βέβαια, ναι, ναι, ναι, έτσι. βέβαια. Και είναι και μοναδικά. Ακούγονται φρέσκα μέχρι και σήμερα. Έχουμε στην Ηλιούπολη κινητοποίηση την Κυριακή. Όπα, όπα, όπα. Θα κάνουμε διαδήλωση. Απαδογορεύεται. Β'6? Περίμενε λίγο. Όχι, μην πατημιτώ. Είμαστε η Ηλιούπολη. Πάτε πάρνηθα. Βιάζεσε. Το θέμα είναι το Kit. ΚΙΤ είναι κέντρο υπεριψηλή τάση τη ΔΕΗ στα όρια Ηλιούπολη-Αργυρούπολη. Είχαν γίνει και παλιά κάτι κινητοποίηση γιατί ήθελαν να το αναβαθμίσει τότε η ΔΕΗ το 2002-3. Έχουν τα ΜΑΤ. Είχαν μπει στο χωριό που λέγανε και υπεραστικοί για το σκουριά πάνω. Είχαν, είχε γίνει χαμό. Έμεινε το ΚΙΤ όπω είναι, να μην επεκταθεί, γιατί είναι, είναι στο νημείο μέσα. Ναι. Τώρα έρχεται ένα προεδρικό διάταγμα, Χατζηδάκη κτλ. Και, και θέλει να, το, να αυξήσει την ισχύ του ΚΙΤ και μένουν άνθρωποι δίπλα. Έχει και δύο σχολεία, έχει και παιδικούς σταθμού. Και αντιδρούν. Τώρα κλειστά είναι το τι αν τα τώρα είναι ευκαιρία. Ναι, αυτό θα μείνει μια φορά. Ρίξτε το. Και αντιδρούν οι κάτοικοι και τι θα γίνει, με σύνθημα όχι στο ΚΙΤ, όχι στην καταστροφή του ημιτού, όχι στο νέο προεδρικό διάταγμα. Καλούμε, όπω λέει η συντονιστική εδώ επιτροπή τη γειτονιά μα, Στην Κεντριακή 6η 12 να δράσουν αναρτώντα σε μπαλκόνια και αυλέ αυτοσχέδια, πανό, χαρτόνια, οι μαύρε σημαίε. Θα γίνει μια μπαλκονάτι συγκέντρωση λοιπόν ah. στην Ηλιούπολη την Κυριακή, να δει πω μπροστά. Πόσο μπροστά. Πολύ, πόσο μπροστά. πολύ, πολύ. τα Την ήξερε στην Μπαλκονάτι. Να λοιπόν. Σε τώρα. άλλο, αλλά οκ. Okay. Ναι, οκ. Okay, εδώ η Ηλιούπολη ανοίγει δρόμου. Ναι, μπράβο. Την Κυριακή λοιπόν, <laughs> εκεί γύρω περιοχέ, στην πλαγιά του ημιτού. Θα αντιδράσουμε αυτό αυτόν τον τρόπο και μόλι τελειώσει η πανδημία, εδώ είμαστε. Υπάρχει και εμπειρία από το συγκεκριμένο. Πάντω, με μια φορμούλα θα μπορούσατε και κάτω να κατεβείτε. Πείτε, ξεκινάμε για πάρνηθα βάδιν. Από Από πολίτη. Τι να κάνουμε. Μέσω ημιτού. Αυτό είναι η άθληση. Πάρνηθα αυτό. Ημιτό, εμεί. Πάμε να πηδήξουμε την εξωγήνω. Να κάνουμε διάλογο πια να τελειώνουμε. Εντούρο, πάμε. Ναι, βέβαια με θα τον βρούμε. Με θυμάστε πού. <laughs> εντούρο θα κάνουν και όχι μοτοκρό που το λέμε εμεί. Μου στείλα ένα μήνυμα να σα ακουρατήσω και λέει να το λέτε εντούρο. Το λέτε μοτοκρό όλη τη βδομάδα. Επίση και τι να το κάνω. Κατά, το μοτοκρό είναι στο δικό μου, κάνει κρό στο δικό μου Στο εντούρο τι έχουμε να λέμε. <laughs> Μάλιστα. Έχει εδώ ένα μήνυμα, βλέπω στο Twitter. Το διαβάζω πώ το λέει. Ο εργοδότη τη αδερφή μου μόλι ανακοίνωσε τρει υπαλλήλου του ότι θα του δηλώσει σε αναστολή ενώ δουλεύουν κανονικά. Και ότι περιμένει να του δώσουν από τα 800 ευρώ τα 300 <laughs> <laughs> <laughs> γιατί παίρνουν 500. 5, 34, να το ένα κέρδος. Για να του πληρώσει και τον επόμενο μήνα, ενώ δεν έχει οικονομικό πρόβλημα. Άκου, τι γίνεται. Ξέρουμε <laughs> εμεί αν έχει οικονομικό πρόβλημα. Μπορεί να έχει. Σε βγάζω σε αναστολή. Θα μπει στο πορτοφόλι, Ναι. Και επειδή ένα αναστολή προβλέπει. Πες, τος... <laughs> σύνδευ, δεν το έχει ανακούσει. Έτυχε <laughs> το μήνυμα στο Twitter. Ναι, το έχει διατυπώσει ώρα και γι' αυτό ήθελα να κάνουμε μια αναφορά. Mm. Η <laughs> τώρα, λοιπόν. Εδώ θέλει ένα φίλο, μήνυμα λέει, Θα λογαριαστεί μετά η Λιούπολη. Όχι τώρα λογαριάζεται. Από και κοντά. Τώρα, από κοντά. Όχι, και τώρα, έχουμε ανοιχτού λογαριασμού, να ξέρει με το σύστημα εμεί εκεί. Mm -hmm. Είναι διαρκή. Για yeah, πε. Οι ανοιχτοί λογαριασμοί έχουν. Μίλα μου. Σου μόλις, σου μίλησα, Α μόλι τι μου Αυτό που είπα. πάλι στο. Πάμε rewind να στο. Πάμε στο. Πέξει πέρα. αντέχω πια. Ωραία. Ή τώρα λοιπόν. Είπε χθε το ακούσαμε και χθε, αλλά θέλω να το ακούσουμε και μαζί. Πώ προχώρησε στη ζωή τη. Δηλαδή εσεί δεν τσελοφορηθήκατε που δεν σα έβαλε στο Υπουργείο. Την αρχή πράγματι στενοχωρέθηκα. Οooooh. Oh. Ένιωθω ότι πρέπει μου εντάξει. Τι πα να ε, Εγώ είμαι που στην πολιτική πολλά χρόνια. Είμαι ένα άνθρωπο ο οποίος ό,τι κέρδισα, κέρδισα το κέρδισα με το σπαθί μου. Μπούρδε. Ό,τι κέρδισα το κέρδισα με το σπαθί μου. Είτε τη μονοεδρική, είτε το Δήμο, είτε τέλο πάντων έχω πολιτευτεί σε τρει περιοχέ τη Ελλάδα. Και Ελλάδας. το επώνυμό σα. Εντάξει, δεν νομίζω πω βγήκα το επώνυμό μου. Έτσι να το ξανακούσουμε. Ενώ. <laughs> δεν βγήκε με το επώνυμο. Βγήκε της. με το μικρό. Με το Θεοδόρα. Με το, ντόρα, το, Θεοδόρα βγήκε. Με το Θεοδόρα βγήκε. βγήκε είτε καπηλευόμενη ε... yeah. Τη κολοφορία yeah. του άντρα τη. Όχι, Όχι. Όχι. Αυτό δεν συμφωνώ αυτό. Ναι, είτε με το πατέρα το όνομα. Ε, με την έννοια ότι θε δε δεν θε, επειδή είσαι σύζυγο του Μπακογιάννη, αναγκαστικά παίρνει, παίρνει αυτή την, το όνομα, την άβρα του ονόματο. Πώ να το πω. Mm -hmm. δεν, δεν είναι θέμα καπηλεία εκεί. Εξαργύρωση, α το πούμε έτσι. Ούτε εξαργύρωση. Εδώ είναι η ίδια κουβέντα με αυτό με το πολυτεχνείο που λέμε. Συμμετείχαν κάποιοι στο πολυτεχνείο. Να μην πολιτευτούν μετά, κανεί από αυτού. Γιατί θα του λέγανε ότι ήσουν στο πολυτεχνείο. Ναι, ναι, ήμουν στο πολυτεχνείο. Με γι' αυτό πήγα στο πολυτεχνείο για να μια... ένα καλύτερο αύριο. Και νιώθω ότι το καλύτερο αύριο έρχεται μέσα από το τάδε, τάδε, τάδε κόμμα. Γι' αυτό και μπαίνω Δηλαδή δεν δε, δε, δε πρέπει να κάνει κάποιου αγώνε, γιατί και μετέπειτα να σταματάει. Σε απολαμβάνω να υπερασπίζει την τώρα. Δεν υπερασπίζουμε μια λογική και μια. Ένα παραλογισμό, είμαι αντίθετο σε ένα παραλογισμό που λέγεται. Ωραία, με αφορμή τότε με το όνομά τη. Τότε με το όνομά δεν πήγε. Σαμπιτσοτάκι, σα σαμπογιανή σα πήγε. Με το όνομά δεν προχώρησε. Α. Με προχώρησε με δύο ονόματα, αλλά με το καπιλεύω. Σε αυτό κόλλησα, με το ρήμα καπιλεύω. <Και> Αλλιώ με δύο ονόματα έκανε η καριέρα. Αν τη λέγανε το, και χθε Παπαδοπούλου, δεν, πουθενά δεν θα πήγαινε. Σαμπισκότα. Λοιπόν, <ΣΣΣ> επέμεινε <ΣΣ> <Άρα, δε>. ο Χατζή και τη ρώτησε. Το είχε πει από την αρχή. Δε, δεν θα. Το είχε πει στην αρχή, πράγματι στενοχωρέθηκα. Τότε του κρατήσατε μούτρα του Κυριάκου. Δηλαδή του δείξατε τη δυσαρεσκιά σα. Τώρα σοβαρολογείται. Τι. Σοβαρολογώ. Του δείξατε το ότι σα στενοχώρησε το γεγονό. <συριακή> που δεν γίνεται υπουργό. Τι θα πει, του έδειξε, εγώ να κάνω μούτρα. Εγώ ναι. δεν έχω κάνει μούτρα σε ζωή μου ποτέ. Θα κάνω μούτρα στο Κυριάκο. Ρωτάω. Γενικώ δεν είμαι ένα άνθρωπο που μπορεί να αντιδράσει. Να φωνάξει ή να κάνει. Σα έχω πει σε αυτό που λέω, αλλά στα 5 πέντε λεπτά μου περνάει. Το το, το δεν έχω μούτρα. Mm. Δεν είμαι καμία κρουέλα, Ντεβίλ, επειδή εσεί έχετε αποφασίσει να με παρουσιάζετε έτσι. Αυτή ήταν η απάντηση. Ah. <laughs> <laughs> Όλο μαζί. έκανα μούτρα, είπαμε, όχι να είναι κρουέλα. Ναι. Ε... Γι' αυτό που δεν κάνανε μούτρα στον Κυριάκου, γι' αυτό ζούμε αυτό σήμερα. <laughs> Κανεί δεν το έκανε μούτρα. <laughs> τον είχαν χαϊδεμένο, μικρό. Τι να το, το βλέπει. Έκανε βλακή, αγόρι μου, δεν σου μιλάω. Παραγωγικό γιο στην οικογένεια. Το βλέπει πω ήταν. Το παιδί το βλέπεις από τότε. Το βλέπει. Εδώ δεν κατάλαβε ότι του βγάλανε φωτογραφία και θα του τη στείλανε. Θα του έβαζε και φωνή. Ναι. Ήταν πολιτικό εξόριστο. Χαλόου. έχει ζήσει πολλά από 6 μηνών. Ναι, το δεύτερο. Σέβεσαι. Εντάξει, κάπω πρέπει να ανδρωθεί. Κάπου, κάπου όπα, κάπου όπα <laughs> να ανδρωθεί κιόλα. <laughs> Έλεγε και ο Μπαλούρδο προχτέ. Εδώ λέει τώρα ότι εγώ δεν κάνω μούτρα, αλλά τα πρώτα 5 λεπτά φωνάζω. Να μην ήταν κανεί μπροστά σε αυτό το, το πεντάλεπτό <laughs> <laughs> όταν έμαθε ότι δεν θα είναι. Η ίδια υποψή δεν θα Πάχε, είναι υπουργός Θα έχει πάει το σοκολατάκι σύννεφο Βολίδα, παν! <laughs> Στο με, μάτι Με κανονικό σίγμα, με, με παχύ σίγμα Στο διάλομα Θα μην γίνει μαζί Και εκεί Και καλά να ήταν κανάδιο, <laughs> να ήταν κανένα με ποτό μέσα Αυτά που, αυτά είναι <laughs> χάλι Να Αυτό όλο, σπάσεις να πάνω, πάνω είναι, σου είναι. Άστα, Δεν έχω χειρότητα πραγματικά Να σου σπάσεις το στέριο, να τρέξεις μέσα στους πιέν Άσε με Με αυτή την εικόνα πάμε στις επόμενες διαφ Εδώ, Ελληνοφρένια τη Πέμπτη. Για όσου δεν το έχετε καταλάβει. Ε, ναι, δεν το είχαμε πει τόση ώρα. Υπάρχει και κυκλοφορεί ένα κείμενο με υπογραφέ για την 6η Δεκεμβρίου, μεθαύριο, επέτειο δολοφονία εκτέλεση του Γρηγορόπουλου. Στα Εξάρχεια. Στα Εξάρχεια. Θυμόμαστε Στα όλοι. Σωματιόμαστε όλοι. Και τι ακολούθησε. Και τι ακολουθεί και τι σημαίνει όλο αυτό. Και τι σημαίνει για του αστυνομικού, πώ λειτουργούν οι αστυνομικοί. Και τι σημαίνει για το αντίστακτο κράτο που δεν διστάζει να δολοφονήσει ένα 15χρονο παιδί. Ε, ο Κορκονέα και οι υπόλοιποι. Υπάρχει ένα κείμενο, ξεκίνησε από τη Δευτέρα, έχουμε υπογράψει και εμεί εδώ, οι ομιλότε, και άλλοι πολλοί. Και μαζεύονται συνεχώ υπογραφέ που καλή δεν έχει ώρα για συγκέντρωση. Αλλά λέει, ας περάσουμε από εκεί, να αφήσουμε ένα λουλούδι, ένα γράμμα, μια υπόσχεση για να παραμείνουμε άνθρωποι. Πιο πολύ είναι ένα κείμενο μνήμη. Να θυμηθούμε, να θυμόμαστε, επειδή είναι και η πανδημία, τι ακριβώ έγινε τότε, για να μην ξαναγίνει. Ε, και επειδή μι, μιλήσαμε πριν για τα 800 ευρώ που γίνονται 400 ο Κύρος Βρούτσης Υπουργό εργασίας το ξεκαθάρισε γιατί το Νοέμβριο δόθηκαν 800 και καλά okay, και περίπου το είπε κάπως έτσι τα 800 ευρώ που δόθηκαν τον Νοέμβριο ήταν η εξαίρεση ο κανόνας από την αρχή της πανδημίας είναι τα 534 ευρώ σε μηνιαία βάση Το υπενθυμίζω αυτό, γιατί ο Πρωθυπουργό στην Βουλή είπε ότι ειδικά για το μήνα Δεκέμβριο, υπό την έννοια ότι θα πληρωθούν τα χρήματα αυτά στι τσέπε των εργαζομένων, το μήνα Δεκέμβριο, οι αναστολέ του μηνό Νοεμβρίου θα έχουν το ποσό σε περίμετρο 800 ευρώ. Άρα, έτσι εξηγείται το γιατί δώσαμε το Νοέμβριο κατεξαίρεση 800 ευρώ, ενώ τα 534 ευρώ είναι ο κανόνα των αναστολών ω χρηματική καταβολή που δίνουμε στου εργαζόμενου. Αυτή είναι η απάντηση. Εξαίρεση έγινε, μια ε, εξαίρεση μα. έγινε. Μην καλομαθαίνετε. Επειδή είναι ψυχούλε. Ναι, μόνο για νόημα. Γι ναι, μόνο για ε, Εντάξει, τότε το θα μου πει: Σύμφωνα ότι θα είμαι ψυχούλα. Όχι. Ήθελα ψυχούλα τον Νοέμβρη. Ναι, εντάξει, ευχαριστούμε. <laughs> το Δεκέμβρη ψυχούλα. <laughs> το Δεκέμβρη αλλάζει ο τόνο. <laughs> ευχαριστούμε και συγγνώμη. <laughs> ναι, να και, και πολλά είναι. 534, μπορεί να κόψετε κάτι για να φτάσουν για όλου. Θα κόψουν. <laughs> είμαι σίγουρο. <laughs> και δεν θα φτάσουν για όλου. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος γιατί έχουμε λαό ε, αυτή την Πέμπτη. Οπότε μας πάει στο ακριβώς τη ώρα του μαγκαζιού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά. Έλα, μπορεί Λουλού. Mm, μάλιστα. Τώρα έχουμε θέμα και <laughs> με του <τις> Λουλούδε. Μάλιστα. <laughs> Έλα, Ραφώστολίδη. Εντάξει, καλό λίγο πλακίτσα. Ξέρετε τι θέλω να δώσω ένα μήνυμα για του Έλληνε, του πολύ πατριώτε Έλληνε. Έχουμε τέτοιου, έχουμε. Βέβαια ε, οι περισσότεροι από αυτού είναι στην Πουζού τώρα, αλλά έχουμε. Ε, όχι, όχι αυτή είναι ζώα τελείω. Μου λέει για ανθρώπου που παίζουν πιο δημοκράτε. Και, και αυγατεύουν όσο του βλέπει. Ξαφνικά <NO> εκεί και λαϊκό πρόγραμμα θα στήσουν εκεί μέσα. Εγώ πρόσχε, εγώ αναφέρομαι στου πατριώτε τύπου άριστο, σαν τον Κούλινγκ. Α, τέτοιου πατριώτε. Το Σύχαμα, τον Γεωργιάδη, τον Επίση, είχαμε τον άνθρωπο μία. Βέβαια, δεν συμφέρουν επειδή λέει αλήθειε. Όπω και στο πρώτο κύμα τη πανδημία, η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν πρωταγωνιστέ στο να πάρει η Ευρώπη μια σπουδαία απόφαση για το μέλλον τη. Σα διαβεβαιώ και στο μέλλον πάλι η ελληνική κυβέρνηση και ο Κυριάκο Μητσοτάκη θα είναι και πάλι πρωταγωνιστέ. Όχι, ξέρει τι παθαίνω. Παθαίνω μια ανακούλα, αυτόρμητα. Δεν ξέρω τι παθαίνω. Όταν τον βλέπω και μιλάει και τον ακούμου, μου έρχεται να ξεράσω. Δεν ξέρω γιατί το παθαίνω. Είναι αλλεργία. Εργικό. Ναι, το Εργικό. προκαλεί αυτό. Λοιπόν, το μήνυμα λοιπόν, που θέλω να δώσω σε όλους αυτού του τύπου ελληνικάδε είναι ότι αυτοί που σα κυβερνάνε και σα γάμουνε είναι τα ίδια κατά με εσά, Αυτοί που τον ψηφίσατε. Ωραία τρόπο, να... ωραία γλώσσα. Μπράβο, φίλοι μου. <laughs> Πολύ ενοπτικό. <laughs> <σίλει> <σίλει> ε, θα πρέπει να είμαι το αποστολή. Βεβαίως. <σίλει> Όλοι καβλωμένοι για εμφύλιο, μια ζωή. Ναι, <σίλει> εγώ είμαι πολύ καβλωμένος φίλε. Και πλάτσικο και φυσικά φυσιά, εκάλοι, θα τους γράψω πιάτσικο. Αχ, βάτουν και λίγο μέσα, κουραστήκαμε. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι Ότι οι λύθοι της εργατικής τάξης Η φτωχή δεν καταφέρουν να συνονοηθούν Ενώ το κεφάλαιο πάντα συνονοείται μεταξύ του ε, Γιατί έχει κοινή γλώσσα Ακριβώς, ακριβώς Απόστολε σε φιλό Εγώ δεν έχω ούτε facebook ούτε τίποτα Είμαι ελεύθερο άνθρωπος Εγώ δεν θέλω μεροκάματο Θέλω χιλιάρα μηχανή και θάνατο Εγώ δεν θέλω μεροκάματο Θέλω χιλιάρα μηχανή και θάνατο Θέλω βία και αγωνία Και σε πίνω κοινωνία Α sorry, λάθος chat Ναι, και πε. Τώρα 62 χρονών έχω τη χιλιάρα μηχανή φ. Δεν κατάλαβα Κι άλλε την ηλικία σου το κάνανε το μορτοκρός το Σαββατοκυριακό Δώσε γράψη ανάπερι. That's it, close it. Mm -hmm. Αυτέ είναι μεγαλύτερε, αλλά κρύβουν χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, επειδή όλα εγώ, τα νέα τα ακούω από σένα. Θε πίστεψε, τότε μην το πιστεύει. Πιστεύω, αλλά και εσύ έχει λίγο το νου σου. Το νου μου τον έχω και τον παραέχω. <σχυ> Εν πάση περιπτώσει, όσοι δεν πείθονται για, το, για την ποδηλασία του Μίτσου και του Τάκη, ε, να του παραπέμψω στα αγγλικά. Εγένι... Αυτό το Μίτσο και το Τάκη είναι κάποιο εφιολόγημα, α πούμε. Ε, είναι δύο σένα. Ναι, ναι, είναι κάτι που α πούμε, τι θα μα κάνει, α πούμε, είναι κάποια κριτή. <Και> θα μα κάνει τα, τρι... τα... τα δύο-τρία. Α, μάλιστα. Καταλαβαίνω. Mm. Λοιπόν, άκου τώρα να το σοβαρέψουμε. Όσοι δεν πείθονται για την ποδηλασία του, κάνω μια ερώτηση. Μπορεί να πειθούν για την ανοησία του. Α, sorry. Α, λάθος τσάκ. Αυτό είναι ανόητη περισσότερο. Τέλο πάντων, <σχαι> νάς το. να του παραπέμψω εγώ στα εγγένεια τη ομόνοια. Στο πρώτο κλείσιμο, γιατί εμένα μου αρέσει να μιλώ ελληνικά. Κλείσιμο είναι και όχι long tau. Είναι, είναι κατοκλείδομα. Και κάρχιε, κα, αρχί... <σχαι> <σχαι> Μαρίτσα μου, ναι. Κατοκλείδομα είναι το σωστό. <σχαι> ναι. Λοιπόν, εκεί στα εγκαίμια, λοιπόν... Του ήταν... κατοκλειδώματος του πρώτου, ναι. Σοριδώνο ο κόσμος, χωρίς μάσκα, και ήταν και ο Μπακογιάννης μαζί. Ποιος, δεν θα δεν... ήτανε. Ναι, δεν έτρεχε κάστανο. Να πω τώρα για προχτές που πήγε στη Θεσσαλονίκη και μας έκανε το μοντέλο με το καπελάκι. Και μέσα πεθαίναν άνθρωποι και αυτό. Τι γέλιο έκανε ρε, αποστολή. Δηλαδή τα μάτια του. Παιδί μου, έχει μεγαλώσει με την ατάκα Με τον πατέρα στο τρένο και θα γύρω βαγόνια να πεθαίνει και αυτό ατάραχος. Ναι και Να μην και μπορούσε, μπορούσε να κοιμηθεί που πεθαίνανε γύρω του. Ή, ήμουνα τυχερός διότι μια βόμβα έπεσε φόλτ τρέφερ που λένε η κατευθεία κατά πάνω στο μπροστινό βαγόνι. Μια βόμβα στο, στο, στο, στο, στο πίστεο, μια βόμβα στο δεξί και μια στο αριστερό. <Το> στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα. Μπράβο <Το> Θέλω να σου πω, βάλε το απόσπασμα που μεσημεριάτικα δεν μπορούσε να κοιμηθεί γιατί άκουγε τι φωνέ του. Ε, τι το πιστεύει, θα ταραχτεί τώρα και θα του χαλάσει το τσουρέκι αυτό που πεθαίνουν εκατό άνθρωποι τη μέρα στη βαρδιά του. Το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθούμε από τι φωνέ των ανθρώπων. Πεινάω γύρω μου. Και εμένα μου κάνει το μοντέλο με το καπελάκι. Τέλο πατέρα. Περίμενε, ας... μην τα ξεσκίσουμε κιόλα. Το τι στέ μου ισχύει. Ε, όχι ρε Αποστολή τώρα. Ε, όχι ρε σ... Πούστι μου δηλαδή, έλεγε. Συγγνώμη, ναι, ναι. κάποιοι είμαστε μερακλείδε. <laughs> Τον έχουν βγάλει πρωθυπουργό, μην τον βγάλουμε και κομμένο, θα ξεράσω.